Παροί, με τα πληρών, αγαθών και ζωής και ημίν, και, καθάρισον μας πάσης, και ψυχάς. Θα διαβάσουμε κάτι από τον Άγιο το Χρυσόστο μου, που περιγράφει όλα αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες συναντήσεις μας τις δύο τελευταίε, αλλά και που δείχνει ξεκάθαρα. Ποια είναι η σκέψη των Πατέρων μας σε αυτά τα θέματα και τι πρόταση κάνουν. Και ο καθένα σας κρίνει πόσο ξεφύγαμε και αν αυτή η πρόταση είναι εφικτή και αν λέει τίποτα. Και θα δούμε στη συνέχεια στο ίδιο λόγο του ε, ένα κείμενο που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Όλο αυτό το κεφάλαιο λέγεται προς ευτρόπιον ο Ευτρόπιος ήταν κάποιος ο οποίος κατέλαβε την εξουσία και είχε την σκέψη όταν αναλάβε την εξουσία να καταργήσει το άσυλο των εκκλησιών και είχε την ατυχία να γίνει θύμα αυτού του νόμου γιατί όταν εξεδιώχθη βιέωσε με την εξουσία κατέφυγε στην εκκλησία να βρει άσυλο αυτό το οποίο ίδιος το κατήργησε. Και αυτό βέβαια είναι στοιχείο που δείχνει το ευμετάβολο των ανθρωπίνων γεγονότων και μας δίνει έναν τρόπο σκέψης ο Άγιος χρισόστομος που μας βοηθάει να είμαστε πιο προσγειωμένοι αλλά και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πολύ απλά και καθαρά. Να δούμε, λοιπόν, πώς ξεκινάει. Καταρχή μας αφορά όλους, γιατί αναφέρεται για την ίδια τη ζωή, για τη σχέση μας με τα χρήματα, με τον πλούτο, την σχέση με την εξουσία ε, και το προσεγγίζει. Και αυτό είναι εκπληκτικό και είναι σημαντικό αυτό, αυτό το κείμενο για αυτά που λέει ο Άγιος, γιατί εμεί ξεφύγαμε πάρα πολύ. <coughs> Όχι, η καθημερινή μας ζωή αλλά η σκέψη μας, τον άνθρωπο που θέλουμε να σκέφτομαστε εκκλησιαστικά ή σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστού, δείχνει ότι ξεφύγαμε πάρα πολύ. Δεν δίνει μία πρόταση που έχει να κάνει με το πώς να λυθεί το οικονομικό μας προ... πρόβλημα αλλά εντάσσει και αυτά τα προβλήματα μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής. <κυρίζει> δεν είναι κακό ο χριστιανός να αναφέρεται σε αυτά. Είναι πρόβλημα όμως αν ο χριστιανός ό,τι και αν κάνει δεν τα συνδέει με τον πνευματικόν λόγο και είναι πρόβλημα όχι γιατί το απαιτεί ο Θεός, γιατί έτσι βρίσκεται ένα ψυχή. Έτσι αυτά είναι βαθμίδες στην πορεία της πνευματικής μας ανάπτυξης. Ούτε ο πλούτος είναι πρόβλημα, ούτε η φτώχεια είναι πρόβλημα, ούτε τα υλικά αγαθά είναι πρόβλημα, αλλά ό,τι και αν κάνουμε, σημασία έχει ο λόγος που το κάνουμε, ο τρόπος που σε με αυτά, ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε, ούτε πάλι το σημαντικό, αν θέλετε, το σημαντικότερο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε, αλλά το πνεύμα με το οποίο τα διαχειριζόμαστε. Μία ορθή διαχείριση δεν συνεπάγεται και πνευματική πράξη. Ή αν θέλετε ακόμα και μία φιλάνθρωπη διαχείριση, δεν σημαίνει κατανάγκη και πνευματική πράξη. Ο λόγος του είναι πολύ ανατρεπτικός. Θα το δούμε. Λέει με την χάρη του Θεού τίποτα από εκείνα δεν μας τρόμαξε. <coughs> Αυτά όμως τα λέγω για να τα μιμηθείτε κι εσείς. Αλλά γιατί δεν τρομάξαμε επειδή δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα παρόντα κακά. Ο τρόμος τι είναι, προέρχεται, σύμφωνα με αυτά που λέει, από το φόβο. Εάν ο άνθρωπος δεν φοβάται το κακό δεν έχει πρόβλημα τρόμου. Αν τίποτα, αν είναι κακό για μας δεν είναι κακό και το υπερβαίνουμε τότε δεν υπάρχει άγχος ούτε φόβος ούτε ανασφάλεια από τίποτα αυτό που γεννάει το άγχος είναι γιατί φοβούμε θα μην πάθουμε κάποιο κακό αν για μας όμως δεν υπάρχει κακό δεν υπάρχει φόβος άρα σημαντικό είναι τι θεωρούμε κακό και τι καλό για τον χριστιανό όμως ας υποθέσουμε ότι είναι χριστιανός ποιο είναι κακό τι είναι κακό. Λέει λοιπόν. Αυτά όμως τα λέγω για να τα μιμηθείτε κι εσείς. Αλλά γιατί δεν τρομάξαμε. Επειδή δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα παρόντα κακά. Γιατί τι είναι κακό. Ο θάνατος. Δεν είναι αυτό κακό. Γιατί γρήγορα φεύγουμε για το ακίμαντο λιμάνι. Ο θάνατος το μεγαλύτερο κακό να πάρουμε. Εάν για μας δεν είναι κακό. Δεν υπάρχει ο φόβος του θανάτου Άρα οποιαδήποτε απειλή για το θάνατο δεν είναι φόβος Τι λέει στη συνέχεια Μήπως ειδημεύσεις Να μας πάρουν την περιουσία Γυμνός βγήκε από την κοιλιά της μητέρα μου Γυμνός και θα φύγω Εάν κανείς πιστέψει σε αυτή την προσέγγιση Την φιλοσοφήσει Όχι με το μυαλό του αλλά στη σχέση του με τον Χριστό τότε ασφαλώς δεν είναι μέγιστον κακόν αυτό και άρα δεν ζει κάτω απ' την ανασφάλεια της απόλυας της περιουσίας του, της του της περιουσίας του μήπως οι εξορίες στον Κύριο ανήκει γη και κάθε τι που τη γεμίζει όπου και να είμαι με του Θεού μήπως οι συκοφαντίες να χαίρεστε και να γαλιάστε όταν που θα πούν ενάντια όν σα κάθε κακό πράγμα λέγοντα ψέματα, γιατί αν τα μηβί σα είναι μεγάλε στου ουρανού, για κάθε υπάρχει ένα λόγο πνευματικό που μα αναπάει και μα ελευθερώνει. Αυτό τώρα, αυτά τα απλά πραγματάκια είναι η ανατροπή του συνηθισμένου τρόπου σκέψη. Αυτά όλα είναι η ανατροπή του συστήματο, το οποίο λατρεύουμε, στο οποίο είμαστε ενταγμένοι και το οποίο ζούμε. Αν κανείς ρωτήσει τι είναι αναρχία τι σημαίνει ανατροπή της αρχής αυτού μας εξουσιάζει αλλά τι μας εξουσιάζει τελικά η πολιτική ή αυτό η πραγματική αναρχία δεν είναι να τρέψω ένα σύστημα που δεν μου λέει τίποτα που είναι μια ομάδα ανθρώπων που ελέγχουν την περιουσία μου ή τα δικαιώματά μου ο Κύριος Εξουσιαστής είναι η αγωνία μου και ο τρόμος μου για αυτά τα πράγματα με εξουσιάζει ο θάνατος με εξουσιάζει ο πλούτος με εξουσιάζει η ανάγκη μου για εξουσία με εξουσιάζει η εξάρτησή μου από την γη από τα πράγματα και από τον χώρο μου για από αυτά έχω ένα λόγο να αποδεσμευτώ τότε είναι η νεατροπία αυτής της αρχής, αυτής της εξουσίας η δυσκολία να δω ότι η ουσία των πραγμάτων είναι αυτή δηλαδή ο τύραννος μου είναι αυτός με κάνει να εξαντλώ αυτή μου την ανάγκη σε αυτό που φαίνεται Σε αυτό που δε θα με κάνει να έρθω σε κόντρα με τον εαυτό μου. Έβλεπα λέει τα ξύφη και σκεφτόμουν τον ουρανό. Περίμενα τον θάνατο και είχα στο νου μου την Ανάσταση. Έβλεπα τα γη να πάθη και αριθμούσα τα ουράνια βραβεία. Έβλεπα τις έχθρες και στοχαζόμουν το ουράνιο στεφάνι. Γιατί η υπόθεση των αγώνων ήταν αρκετή για ενίσχυση και παρηγορία εξορίστηκα, αλλά αυτό δεν ήταν προσβολή για μένα. Γιατί η προσβολή, ένα μόνο πράγμα είναι η αμαρτία. Κι αν ακόμη όλη η οικουμένη σε προσβάλλει, αν εσύ δεν προσβάλλεις τον εαυτό σου, δεν προσβάλθηκες. Προδοσία είναι μόνο η προδοσία της συνείδηση. Μην προδώσεις τη συνείδησή σου και κανείς δεν σε προδίδει. Λοιπόν, θεωρεί ο Άγιος Χρυσότομο ότι κανεί δεν μας εξουσιάζει και κανείς δεν μπορεί να μας εξουσιάσει παρά μόνο η αμαρτία όταν ο άνθρωπος ε, ε, τυραννείται από την συνείδησή του. Και λέει ότι η μεγάλη ανατροπή είναι ο άνθρωπος να αποδεσμευθεί από την αμαρτία και από την ενοχή της συνειδήσεως. <και> όταν λοιπόν συνήθως οι ψυχολόγοι λένε όταν υπάρχει μία έλλειψη, προσπαθείς από κάπου να δημιουργήσεις μία εξάρτηση, να υπάρχει ένας πλεονασμός. Όταν λοιπόν υπάρχει έλλειψη σε αυτό, δηλαδή στο να μπορέσουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να είμαστε ελεύθεροι και να μην εξουσιαζόμαστε από κάποιον, αυτή η ενοχή ότι εξουσιαζόμαστε από την αμαρτία και επειδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ενοχή εξαντλούμε όλοι μας την ανάγκη για επανάσταση για ανατροπή αυτού του που μας εξουσιάζει σε αυτό το καθεστώς που, που δεν είναι σχετιζόμενο με τον εαυτό μας και πολεμούν αυτό το καθεστώς που δεν είναι ο εαυτός μας. Λέει συνέχεια Αγίος και τώρα παίρνουμε στην ουσία των πραγμάτων Λέει μετά από την ανατροπή, δηλαδή, ενώ υπήρχε η εξουσία, ο ευτρόπιος ήταν στην εξουσία, τελικά όλα αυτά ανατρέπονται και αλλάζει η πολιτική κατάσταση. Και λέει, είδατε πόσο ασήμαντα είναι τα ανθρώπινα πράγματα, είδατε πόσο προσωρινή είναι η εξουσία. Στη διαδρομή της ζωής μας, ανάλογα με πόσα χρόνια έχει ο καθένας στις πλάτες του, βλέπει πόσα αλλάξανε. Πόσους λατρέψαμε, πόσους τιμήσαμε. Κατά υποκρισία, δεν κανένας δεν τους τιμάει. <coughs> Πόσαν πόσα έγιναν, πόσε ανατροπές γίνανε και πόσο οι σπουδαίοι γίναν ασήμαντοι σε μια νύχτα και πόσο οι ασήμαντοι φαινομενικά γίναν σπουδαίοι σε μια νύχτα πάλι. Αυτό μόνο να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπο. Αυτή τη ροή των πραγμάτων και αυτή την ανατροπή έχει ανάγκη μια σταθερότερη βάση αξιών μέσα του και στις σχέσεις του. Λε, λοιπόν, είδατε πόσο ασύμματο είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Είδατε πόσο προσωρινή είναι η εξουσία. Είδατε τον πλούτο που πάντοτε τον ονόμαζα δραπέτη που δεν είναι μόνο δραπέτη, αλλά και ανθρωποκτώνος. Έχουμε λοιπόν την εξουσία πώ την προσεγγίζει ότι δεν μπορεί κανένας βέβαιο γι' Έχουμε και τον πλούτο, τον ονομάζει τραπέζι, δηλαδή τον Χάνη, δεν τον έχει ποτέ σίγουρο δεν τον ονομάζει μόνο τραπέζι, αλλά και ανθρωποκτώνο, Για να, γιατί γίνεται η αιτία όχι μόνο συγκρούσεων αλλά και αιτία να χάσει ο άνθρωπος την ησυχία του, να χάσει την ανάπαυσή του να χάσει την ηρεμία του, να χάσει τον εαυτό του Αυτά τα λέει ο περιγράφει την χριστιανική αν θέλετε ηθική είναι ο ευαγγελικό Λόγος στην πράξη. Πόσοι όμως εκτιμούμε αυτόν τον Λόγο. Πόσο δίνουμε αξι... Πόσοι δίνουμε αξίες σε αυτόν τον Λόγο. Και πώς αυτός ο Λόγος καθορίζει τι επιλογές μας και τις τάσεις ζωής μας. Όταν παντρευτεί κάποιο, αγωνία και τον πιάνει μανία πώς να τακτοποιήσει την οικογένειά του πώς να αγοράσει ένα σπίτι να πάρει δάνειο, κάνει και δεύτερο σπίτι να πάρει και εξοχικό καλώς θα κάνει. Αλλά όλη μας η ενέργεια εξαντλείται σε αυτό. Ζούμε γι' αυτό. Δεν επηρεάζει καθόλου ο Χριστός τη ζωή μας αυτά. Την επηρεάζει μόνο την κυριακή που μπορεί να εκκλησιαστούμε ή δύο-τρία άλλα πραγματάκια μέσα στις φοβίες μας. Αλλά δεν, μας, δεν επηρεάζει αυτήν η καθημερινή πράξη. Δηλαδή, δεν θεωρούμε, κανείς από εμάς δεν δεν επηρεαζει αυτή η καθημερινη πραξη δηλαδη δραπέτη τον πλούτο. Το θεωρούμε θησαυρό τον πλούτο. Δεν έχει σημασία αν δουλεύει ή αν σκέφτεται σε έξυμνα ή κάνεις επενδύσει. Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι πώς προσεγγίζεις τα πράγματα. Ποιο λοιπόν θεωρεί ότι ο πλούτος είναι δραπέτης και όχι θησαυρό, ποιο θεωρεί ότι ο πλούτος είναι ανθρωποκτώνος και όχι αυτός ο οποίος θα μας προστατεύσει από τους κινδύνους της ζωής. Λέει ο άλλο, θέλω να έχω χρήματα για να είμαι στην κρίσιμη στιγμή, να έχω μια ασφάλεια. Όταν αρρωστήσω, όταν έρχεται δυσκολία. Άρα θεωρούμε ότι ο πλούτο είναι αυτό που μα προστατεύει, δεν είναι ο ανθρωποκτόνο. Μία διάσταση μπορεί να είναι αυτή. Αλλά δεν είναι μοναδική διάσταση. Όταν ο άλλο με τα μανία αγωνίζει να βγάλει χρήμα και αρρωσταίνει, ή συγκρούεται, ή αφήνει τη ζωή του και τι σχέσει του, δεν είναι ανθρωποκτόνο. Γιατί δεν εγκαταλείπει μόνο αυτού που τον έχουν, αλλά και του σφάζει. Γιατί όταν κανεί τον λατρεύει, τότε πιο πολύ προδίδεται από αυτόν. Τι λατρεύει τον πλούτο που σήμερα είναι σε σένα και αύριο σε άλλον. Ούτε αυτό πάλι το πιστεύουμε. Αγωνιζόμαστε ούτε ώστε ο πλούτος πάντα να είναι δικό μα και ποτέ σε άλλον. Πιστεύουμε σε αυτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Εάν είχαμε την πεποίθηση ότι δεν είναι σίγουρα δικό μα και αύριο θα είναι σε κάποιον άλλον, τότε θα ήταν διαφορετική διάθεση. Όλοι αγωνιζόμαστε ότι εγώ δεν ξέρει, θα τα καταφέρω και θα είμαι κερδισμένο. Θα τα καταφέρω και εγώ θα αυξήσω τα πλούτη Θα τα καταφέρω και θα βρω τον τρόπο να τα διασφαλίσω και πάντοτε να είναι δικά μου Ζούμε αυτή την απάτη, αυτό το ψέμα Θέλεις να το λατρεύεις, Θέλεις να τον κρατήσεις Πάλι ο Άγιος Πρόσωπος βρίσκει τρόπο απ' όλα να έχουμε κάτι καλό και βρίσκει τον τρόπο απ' όλα να έχουμε ωφέλεια Δηλαδή «Θέλεις να τον λατρέψεις, δεν σου το απαγορεύω». «Θέλεις να τον κρατήσεις, κράτησέ τον». «Αλλά πώς τον κρατάς και πώς τον λατρεύεις και πώς κερδίζεις». «Μην τον κρύψεις το, χώμα, αλλά το στα χέρια των φτωχών». Έτσι κρατάς τον πλούτο. «Έτσι επενδύεις τον πλούτο. Έτσι τον λατρεύεις. Έτσι μετατρέπεται το χρήμα σε Χριστός». «Λέει, μην τον κρύψεις στο χωμα αλλα δώστος στα χερια των φτωχων ετσι κρατας τον πλουτο ετσι επενδυεις τον πλουτο ετσι το λατρεύει. ετσι μετατρεπεται το δώσε τον στα χέρια των φτωχών». Αυτά όμως είναι ωραία για να τα διαβάζουμε και συγκινούμεθα αλλά ποτέ για να τα πράττουμε γιατί λέμε αυτά είναι έφυκτα είναι ωραία για να τα διαβάζουμε να λέμε ωραία λόγια αλλά στην πράξη δεν το κάνουμε γιατί ο καθένας ότι είναι δικό του αυτό που έχει αφού το επιβιώνει ο νόμος το διασφαλίζουν τα ατομικά του δικαιώματα δεν το έκλεψε το πήρε δικό του είναι τελείωσε τι σημαίνει δικό μου ο πλούτος είναι θηρίο αν τον κρατάει κανείς φεύγει αν τον σκορπίζει ημένη μετατρέπεται σε άλλο γεγονός ο πλούτος αποκτάει πνεύμα τότε αποκτάει ζωή τότε ο πλούτος είδατε ότι δεν είναι κακό ο πλούτος και τίποτε δεν μπορεί να πούμε ότι είναι τελείως υλικό μπορεί να γίνει πνεύμα να γίνει ζωή ο πλούτος μπορεί να γίνει Χριστός ο πλούτος και λέει Γιατί λέει σκόρπισε Έδωσε στους φτωχούς τη δικαιοσύνη του ημένης στον αιώνα Το πρόβλημά μας Ότι φτιάξαμε έναν μικροαστικό χριστιανισμό Ο οποίος στην ουσία Έχει λατρεύσει αυτομικά δικαιώματα Έχει λατρεύσει Το συμφέρον Και έχει λατρεύσει το πνεύμα της επένδυσης Και σιγά σιγά Αλωτριωθήκαμε και ελωτριωθήκαμε γιατί δεν υπάρχει σε μας μια πνευματική βάση που να αξιολογεί τα πράγματα με τρόπο που μας ελευθερώνει. Σκόρπισε το για να μείνει. Μην τον κρύψει για να μην φύγει. Πού είναι ο πλούτος με ευχαρίστηση θερωτούς αυτούς που έφυγαν. Και τα λέω αυτά όχι για να κατηγορήσω μακριά μια τέτοια σκέψη. Ούτε για να αξίσω πάλι τις πληγέ. Δεν λέει ας πούμε ο Άγιος Πού είναι ο πλούτος για αυτούς που έφυγαν Δεν θέλει να θίξει ούτε να ελέγξει Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Αλλά για να δείξει τη διάσταση των πραγμάτων Αλλά Για ποιο λόγο τα λέω Λέει Για να κάνω τα ναυάγια τον άλλο λιμάνι για μας Να πάρουμε παράδειγμα από τους άλλους Αυτό το ναυάγιο του να γίνει αφορμή για μας Για λιμάνι Όταν ήταν οι στρατιώτες και τα ξύφι Όταν κεγόταν η πόλη Όταν το στέμα δεν είχε δύναμη όταν η πορφύρα βριζόταν, όταν όλα ήταν γεμάτα μανία, πού βρισκόταν ο πλούτος, πού τα σημαίνια σκεύη, πού τα σημαίνα κρεβάτια, πού οι δούλοι όλοι έφυγαν. Πού ήταν οι φίλοι, άλλαζαν τα προσωπεία. Τι λέει, τι ωραία κουβέντα. Πού ήταν οι φίλοι, άλλαζαν τα προσωπια Δηλαδή, δεν ήταν αληθινά φίλοι. Είχαν το προσωπείο του φίλου. Γιατί? Γιατί είχαν συμφέρον. Όταν άλλο είναι ψηλά στην εξουσία όλοι είναι φίλοι του. Δηλαδή κανείς δεν είναι φίλος του. Για συμφέρον είναι. Και οι σχέσεις μας την ουσία στη σε αυτό το συμφέρον στο κέρδος. Όταν κάποιος είναι υψηλά το λατρεύουμε. Και υποκρινόμαστε την τιμή. Όταν το τιμούμε όταν την υπακούουμε. Κανείς που είναι στην... η μεγάλη κόλαση, αυτού που είναι στην εξουσία σε κάποια θέση δεν έχει ποτέ σχέσει αληθινές. Είναι ψεύτικες οι σχέσεις του. Όλοι τον κολακεύουν. Όλοι φανίζουν ότι θα φίλοι του. Και όταν λοιπόν ανατραπεί αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος χάσει την δύναμη, οι φίλοι του τι γίνεται, αλλάζουν προσωπικό. Είναι η χρή του πλέον. Είναι αυτοί που θα βγάλουν όλα τους τα αποθυμένα. Γιατί δεν τον αποδέχονταν πραγματικά. Για κάποιον άλλο λόγο τον αποδέχονταν. <coughs> όταν θα πάμε να ζητήσουμε κάποιο μέσον από κάποια θέση, σε δημόσια θέση, σε πολιτική θέση και τον γλύφουμε για να είναι η δουλειά μας, μόλις είναι η δουλειά μας και πέσει από την εξουσία, μας είναι τόσο σημαντικός όσο η γατούλα της γειτονιάς μας. Δεν είναι καθόλου σημασία. Η δουλειά μας θα γίνει. Με το συμφέρον λειτουργούμε. <κοίλυκ> Πού ήταν τα σπίτια, ήταν κλειστά. Πού τα χρήματα, έφυ έφυγε αυτός που τα είχε. Και τα χρήματα που είναι παραχώθηκαν. Που κρύφτηκαν όλα αυτά. Μήπως, είναι, μήπως είμαι δυσάρεστός. Μήπως είμαι ενοχλητικός. Που λέω πάντοτε ότι ο πλούτος προδίδει αυτούς που το χρησιμοποιούν με κακόν τρόπο. Δεν σε διάκριση που κάνει. Δεν λέει ότι ο πλούτος είναι ο κακός. Η κακή χρήση του πλούτου είναι το πρόβλημα. Ήρθε ο καιρό να δείξει την αλήθεια των λόγων. Τι τον κρατά αφού καθόλου δεν σε ωφελεί στον πειρασμό, αν έχει δύναμη, ας σε παρασταθεί όταν βρεθεί σε ανάγκη. Αν όμως τότε φεύγει, δεν τον χρειάζεσαι. Όμως πολλοί με κατηγορούν, λέγοντας μου πάντοτε, γίνεσαι ενοχλητικός σου πλούσιους. Τι λέει εδώ. Μα και εκείνοι πάντοτε ενεχλούν του φτωχούς. Δεν είναι λόγος αυτός. Δεν είναι λόγος χριστιανικός. Δεν είναι λόγος ευαγγελικός. Τον πιστεύουμε. Τον τηρούμε. Έχουμε τέτοια στάσεις ζωής. Ή όλοι οι χριστιανοί υπηρετούμε αυτό το σύστημα. Λέει λοιπόν, όμως πολύ με κατηγορούν λέγοντας μου πάντοτε γίνε συνοχλητικός στους πλούσιους. Μα και εκείνοι πάντοτε ενοχλούν του φτωχούς. Εγώ πραγματικά γίνομαι ενοχλητικό στους πλούσιους. Και όχι πλούσιους, τους πλούσιους αλλά σε εκείνους που χρησιμοποιούν με κακόν τρόπον τον πλούτον. Γιατί πάντοτε λέγω ότι δεν κατηγορώ τον πλούσιο, αλλά τον άρπαγα, τον πλεονέκτη, αυτός που εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις για να έχει όφελος εις βάρος των άλλων. Άλλο όμω πλούσιος και άλλο άρπαγας, άλλο εύπορος κι άλλο πλεονέκτη. Ξεχώριζε τα πράγματα και μη συγχέει τα συμβίβαστα μεταξύ του. Είσαι πλούσιο, δεν σε εμποδίζω. Είσαι άρπαγα, σε κατηγορώ. Θε τη διάκριση. Έχει τα δικά σου, απολαβανέτα. Παίρνει τα ξένα, δεν σιωπώ. Και όταν λέει παίρνει τα ξένα, όχι αυτό που κλέβει μόνο με άμεσο τρόπο, και με έμεσο τρόπο. Όταν πράγματα ει των άλλων, αδικώντας τους άλλους, με έμεσο τρόπο, αυτό πάλι κλοπή είναι. Θέλεις να με είμαι έτοιμος, να χεις το αίμα μου, μόνο την αμαρτία σου σε εμποδίζω. Εμένα δεν με διαφέρει το μίσο, δεν με διαφέρει η έκθρα. Ένα πράγμα μόνο με διαφέρει, η προκοπή των ακροατών μου. Και δε σε τι λέει εδώ, και η πλούση είναι δικά μου παιδιά και η δικά μου παιδιά. Ο Άγιος τι κάνει, δεν παίρνει τέτοια θέση μικρόψυχη, αναξιοπρεπή, κομπλεξική, να λέει η μένη είναι καλή, η δεκακή και αντίστροφα, αλλά δίνει το φάρμακο στον, ανέλ, στον καθένα αυτόν που του αναλογεί και τον θεραπεύει. Και τους δυο να αναπαύσει, και τους δυο να θεραπεύσει, και τους δυο θέλει να δώσει μια προοπτική ζωής. Όταν η σκέψη μας οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε επίπεδο έχει διχαστικό φρόνημα είναι προβληματική, είναι άρρωστη. Εάν η οποιαδήποτε θέση μας χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς είναι, έχει πρόβλημα, έχει μέσα της εμπάθεια, έχει εχθρότητα και δεν έχει θετικό πνεύμα, πνεύματι, δεν έχει αλήθεια. Η αλήθεια. Το κύριο στοιχείο της αλήθειας είναι ότι αγκαλιάζει τους πάντες και δίνει ελπίδα προοπτική, ελπίδα στους όλους δεν είναι η μεν πλούσιοι κακή η δε φτωχοί καλή ή και αντίστροφα το φρόνημα του Αγίου να δώσει λόγο ζωής και στους δυο και αυτή είναι και ευθύνη της Εκκλησίας και έτσι μόνο έχουμε Εκκλησία η ίδια κοιλιά πονούσε και για τους δύο οι ίδιοι πόνοι τους γέννησαν και τους δύο αν λοιπόν ενοχλείς το φτωχόν, σε κατηγορώ. Εξάλλου, λέει, δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά του φτωχού όσο του πλουσίου. Και από αυτό κρίνεται ο τρόπος που τα προσεγγίζουμε. Εμείς, επειδή η προοπτική μας, το μέτρο ζωής μας, η αξία της ζωής μας, είναι τα παρόντα και ο πλούτος, άρα τι λέμε, είναι έσχος, εσχίνας εφτωχός, είναι τιμή και εδώ να Αλλά τι λέει όμως αντιστρέφει την κλίμακα εδώ αξιών ο Άγιος Γιατί έχει άλλη προπτική ζωής Έχει άλλη επιλογή ζωής και άλλη θεώρηση ζωής Και λέει γιατί ο λέει δεν παθαίνει καμιά μεγάλη ζημιά Αφού ζημιώνεται σε χρήματα Εσύ όμως ζημιώνεσαι στην ψυχή Άρα τι λέει αν Πού δίνει την αξίγητη σημασία Στην ψυχή του ή στα χρήματα Αν τα δίνει τα χρήματα Τότε έσχυν είναι ο φτωχός. Αν τα δίνει στην ψυχή Τότε έσχυν είναι ο πλεονέκτη και ο άρπαγας Εμείς τι θεωρούμε σημαντικό Τι θεωρούμε κακό και καλό Στη ζωή μας Στη συνείδησή μας Στις επιλογές μας Στην ελευθερία μας Πριν λοιπόν εξαντλήσουμε όλη μας την πνευματική αγωνία στο πως θα το τον σύντροφό μας και πως θα δικαιωθούμε στις ανάγκες μας και στις επιθυμίες μας είναι πολύ σημαντικό πρώτα να ξεδιαλύνουμε αυτά μέσα μας δεν είναι αναγκαίο να είσαι πρωθυπουργό για να το λύσει αυτό ούτε να είσαι χρηματιστής σημαντικό ο κάθε ένας έχει την ανάγκη να το ξεκαθαρίσει αυτό γιατί αυτή η στάση ζωής του η του καθορίζει και την ποιότητα της προσευχής και η ποιότητα της προσευχής του εκφράζεται και σε αυτά αν εξαντλείται όμως δύο-τρία χριστιανικά πράγματα που μάθαμε νηστείες, προσευχές δύο-τρία έτσι να τελειώνουμε δεν μπορεί να έχει άνοιγμα τέτοιου είδους όποιος θέλει ας με αποκεφαλίσει όποιος θέλει ας με λιθοβολήσει όποιο θέλει με μισήσει γιατί οι επιβουλέ είναι και μένα εγγυήσει για στεφάνεια και, και τα τραύματα πλήθο βραβείων. Δεν φοβάμε λοιπόν την επιβολή, ένα μόνο φοβάμαι την αμαρτία. Α μην με κατηγορήσει κανείς για αμαρτία, και α με πολεμάει η ολόκληροι. ολόκληρη. Εμεί όμω τι ευθύνουμε, σημασία στη γνώμη των άλλων. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν θα μα πολεμάει συνείδηση. Όσο άμα πολεμούν οι άνθρωποι, δηλαδή αν δεν μας αναγνωρίζουν και δεν μας τιμούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ποιος έχει παιδιά και τον ενδιαφέρει όχι μόνο να το αποκαταστήσει τόσο όσο να μεταδώσει αυτό το φρόνημα του να μην λατρεύουμε τον πλούτο, να μην λατρεύουμε την δόξα και να επιθυμούμε να είμαι θα συμφιλιωμένη με τη συνείδησή μας. Λέει λοιπόν, ας μη με κατηγορήσει κανείς για μαρτία και ας με πολεμάει οικουμένοι ολόκληροι. Ας έχουμε εντάξει με τη συνείδησή μου, όχι έτσι ατομικιστικά για να νιώθω ηθικός, αλλά να είναι καθαρή ζωή μου στη σχέση μου με τον Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μου από και από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πει οποιοδήποτε. Όμω, εμείς δεν λειτουργούμε έτσι συνήθω. γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό το να είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία δηλαδή όταν λέμε ελεύθεροι από την αμαρτία να γεβόμαστε τη χάρη του Θεού δεν το θεωρούμε θησαυρό αυτό Θησαυρό για μας είναι να μην μας κατηγορούν οι άνθρωποι και αγωνιούμε γι' αυτό και συγκροώμεθα γι' αυτό και θεωρούμε πολύ σημαντικό αυτό τόσο πολύ που αν μπει καμιά κακή κουβέντα για μας χαλάμε όλοι μας τη διάθεση αν όμως μυστικά αμαρτήσουμε και δεν το ξέρει κανένας μας ενδιαφέρει και πολύ ε, θα τα βρούμε αυτά. Αν κρυφά αμαρτήσουμε αυτό το βολεύουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποιος μας κατηγορήσει για κάτι αδίκως, τρελανόμαστε και πάμε στον πνευματικό να πούμε τον πόνο μας ότι μας αδικήσανε και την κακέντωση δεν είναι μετάνοια δεν είναι κατάθεση αμαρτιών για να ξανασυνδεθούμε με τον Θεό αλλά είναι ένας τρόπος να βρούμε μια δικαιοσύνη. κάποιος να μας ακούσει λέμε τι να μας ακούσει τα παράπονά μα. γιατί μας αδικήσαν γιατί μας περιφρόνισαν γιατί μας είπαν αυτό τον λόγο γιατί μας έχουν για τέτοιους εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι γιατί ο πόλεμος αυτός με κάνει λέει περισσότερο λαμπρό έτσι θέλω να ασκήσω και εσάς μην φοβηθείτε την επιβουλή του άρχοντα δέστε παλικαριά μη φοβηθείτε τους άρχοντες, λέει. Ποιος είναι ελεύθερος, ο άρχοντας που αγωνιά για τις δημοσκοπήσεις του ή κάποιος που δεν φοβάται τον άρχοντα και είναι ελεύθερος. Ποιος είναι ο άρχοντας τελικά, ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος από την ανάγκη του για θέση και εξουσία ή αυτός που ξήμερο βραδιάζει να βρει τρόπους να τρέψει κλίματα και καταστάσεις για να συνεχίσει να είναι αυτό που είναι. Που και αυτό θα τελειώσει το πολύ δύο-τρει τετραετίε. Ποιο είναι τελικά άρχοντα, ποιο είναι εξουσιαστή και ποιο είναι εξουσιαζόμενο, Δεν είναι ανέκδοτο. Το καταλάβαμε τι συμβαίνει. Δεν το βλέπουμε όμω έτσι. Δεν βλέπουμε αυτό που φαίνεται, όχι αυτό που πραγματικά είναι. Και έτσι κι εμεί μπαίνουμε σε ένα παραμύθι. Και έχουμε μια μιζέρια. Και έχουμε μια δουλειότητα. Και δεν είμαστε ελεύθεροι. Και δεν είμαστε ζωντανοί. Και δεν είμαστε χαρούμενοι. Και δεν είμαστε άρχοντε. Και δεν έχουμε αρχοντιά και αριστοκρατία μέσα μας. Όταν λοιπόν ο άλλος βλέπει είναι τόσο μίζερος και αγωνία να έχει μια θέση και αντί αυτό να, σε κάνει, να σου γεννάει ένα νύκτο και μια διάθεση προσευχής για αυτόν τον ταλέπορο μπαίνεις και εσύ και ζηλεύεις που δεν είσαι στη θέση του και που είσαι πολύ καημένος και πρέπει να επαναστατήσεις αυτό να πάρεις τη δική του θέση. Δεν είναι ανέκδοτο, ούτε καν ποντιακό. Αυτό δηλαδή λείπει ο νους, είναι τρομερό αυτό το πράγμα Λείπει μια βαθιά σκέψη, όχι νοητική, σκέψη της καρδιάς μας Δεν έχουμε αυτή την ελευθερία Λέει Μην φοβηθείτε λέει, την επιβολή του άρχοντα Αλλά φοβηθείτε τη δύναμη της αμαρτίας Άνθρωπος δεν θα σε βλάψει Αν δεν πληγώσεις εσύ τον εαυτό σου αυτό είναι τεράστια ανατροπή. Άνθρωπος λέει δεν θα σε βλάψει αν δεν πληγώσει εσύ τον εαυτό σου. Που σημαίνει τι. Δεν δικαιολογείται κανένα παράπονο. Όταν έχουμε παράπονο τι λέμε. Με αδίκησε. Με ζημίωσε. Με πρόσβαλε. Με συκοφάντησε. Εδώ λέει κανένας δεν μπορεί να σε βλάψει αν δεν πληγώσει εσύ τον εαυτό σου. Άρα δεν δικαιολογείται κανένα παράπονο. Καμιά γκρίνια. Ήρθε γυναίκα. Και μου, μου άρεσε σήμερα αυτό που είπε. Λοιπόν Πάτερ, καλά είμαστε στο σπίτι τώρα. Λέω, γιατί. Σταμάτησα να μιλάω. <laughs> και λέω μέσα μου, λέω, μα γιατί να με χαζεί να λέω, να λέω, να λέω. Ας στάθω λίγο με τον καρδιά μου και να δω τι αξίζει να πω, γιατί να λέω συνέχεια. Και είδα ότι είρα στο σπίτι. <laughs> Πολύ σοφή ήταν. <laughs> λοιπόν, αυτήν την κρίνια που μα πιάνει και θέλουμε να Εκτονίσουμε ό,τι αποτυχία νιώθουμε, αντί να έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού, το κλείνουμε μέσα μα και θέλουμε κάπου να το αποδώσουμε. Δεν είναι δυνατόν το ότι δεν είμαι καλά να φταίω εγώ, κάποιοι άλλοι θα φταίνε. Πρέπει κάπου να το αποδώσω, που να μην με ενοχοποιεί, που να μην προσβάλλει. Γιατί άνθρωποι φοβάσαι να προσβάλλει τον εαυτό σου, γιατί φοβάσαι να ενοχοποιεί τον εαυτό σου, αφού σε αγαπά αυτό και σε συγχωρεί. Άρα τι γίνεται, δεν εμπιστευόμαστε στην αγάπη του Θεού. Εφόσον λοιπόν ο Θεό με αγαπάει και το ζωο αυτό, δεν με πειράζει να αποδώσω την ευθύνη στον εαυτό μου. Όταν όμω δεν εμπιστεύω αυτή την αγάπη, νιώθω μετέωρο, νιώθω ανασφαλή. Κάπου πρέπει να το αποδώσω. Και σίγουρα δεν είμαι εγώ. Γιατί πώ θα ζήσω, αν είμαι εγώ, ο υπέτειο. Άρα κάπου πρέπει να το αποδώσω. Και ψάχνουμε χίλιε διαφορέ ο καθένα. Όμω εδώ μα λέει κάτι άλλο ο Άγιο. άνθρωπο δεν θα σε βλάψει αν δεν πληγώσει εσύ τον σου. Ξεκάθαρο αυτό. Αν δεν έχεις αμαρτία και αν ακόμη είναι παρόντα άπειρα ξύφι, ο Θεός σε σώζει. Αν όμως έχει αμαρτία, δεν στελεί και στον παράδεισο αν είσαι το χάνει. Στον παράδεισο ήταν ο Αδάν και έπεσε. Στην κοπριά ήταν ο Ιώβ και στεφανώθηκε. Άρα αυτό που ορίζει τον παράδεισο είναι η κατάσταση ψυχής μας. άπειρα δώρα να μας δώσει ο Θεός και τη χάρη να μας δώσει αν έχουμε κλεισμένη την καρδιά μας δεν αναπαύεται η καρδιά μας. Χίλια λάθη να έχουμε αν έχουμε συντριβή, αν έχουμε σοφία ούτε σώσει την κοπριά μας να τη μετατρέψουμε σε μετάνοια τότε γίνεται αφορμή λύτρωση. Λέει τι τον ωφέλησε εκείνον ο παράδεισος τι τον έβλαψε αυτόν η κοπριά εκείνος Εκείνον κανεί δεν τον επιβουλεύθηκε και έπεσε. Αυτόν ο διάβολο, τον Ιώβ, τον επιβουλεύθηκε και στεφανώθηκε. Δεν του πήρε τα χρήματα του, όμω την ευσέβειά του δεν την έκλεψε. Δεν του άρπαξε τα παιδιά του, όμω την πίστη του δεν την κλώνησε. Δεν του έσκισε το σώμα του, όμω ο θησαυρό δεν τον βρήκε. Δεν όπλησε εναντίον του γυναίκα του, όμω ο στρατιώτη δεν τον νίκησε. Δεν έριξε τόξα και βέλη Όμως τραύματα δεν δέχτηκε Έφερε μηχανήματα Αλλά τον πύργο δεν τον τράνταξε Προκάλεσε κύματα αλλά το πλοίο δεν τον βύθισε Δηλαδή Καμία πρόκληση στον Αδάμ και έπεσε Προκλήσεις άπειρες Στον ιό Πολλά τραύματα επέτρεψε ο Θεός να δεχθεί Από τον αντικείμενο από τον διάβολο Και έγινε γεννέος αγωνιστής Πού οφείλεται, ποιο πταίει Λεί κάποιος, ε, Πάτερ, έτσι όπως μεγάλωσε, μια χαρά είναι, σε καλό περιβάλλον. Μα μεγαλών δυο παιδιά σου περιβάλλον, κι άλλος επιλέγεται ένα δρόμο άλλο των άλλων. Πού οφείλεται, Δεν υπάρχει προαίρεση. Ποιο καθορίζει την κατάσταση της ψυχής μας. Δεν υπάρχει προαίρεση. Ποιο καθορίζει το γεγονός να επιλέξουμε ή όχι την αμαρτία. Αυτόν τον νόμο, τηρήστε το, παρακα... το σας παρακαλώ, και σας πιάνω τα γόνατά σας, όχι με τα χέρια, αλλά με τη διάθεσή μου και χίνω δάκρυα. Αυτόν τον νόμο, τηρήστε τον και κανείς δεν σας βλάπτει. Μη μακαρίζετε ποτέ πλούσιο, μη ταλανίζετε ποτέ κανέναν, παρά μόνον αυτόν που ζει μέσα στην αμαρτία. Ούτε η αρρώστια, ούτε η ατιμία, ούτε η φτώχεια. Ταλανίζετε στην εκκλησία αλλά μόνο η αμαρτία. Μακαρίζεται αυτόν που ζει με δικαιοσύνη για φύση των πραγμάτων, γιατί όχι η φύση των πραγμάτων, αλλά η γνώμη των ανθρώπων κάνει και τον ένα και τον άλλο. Ποτέ να μη φοβηθείς τα ξύφι αν δεν σε κατηγορήσει η συνείδησή σου. Ποτέ να μη φοβηθείς στον πόλεμο αν η συνείδησή σου είναι καθαρή. Ήρθε όμως η αμαρτία και όλα φανερώθηκαν. Δεν αυτή την ανατροπή της εξουσίας που έγινε. Και προσπαθεί τώρα ο Άγιος Ισόστομος να σώσει τον Ευτρόπιο. Η υπηρέτηση λέει, τι έγινε; δέστε, αυτό είναι ένα, μια μεγαλειώδης περιγραφή της ανατροπής της κοσμικής τάξης πραγμάτων. Και λέει, Ήρθε η αμαρτία και όλα φανερώθηκαν Τι έγινε Οι υπηρέτε έγιναν δικαστές Και οι κόλακες έγιναν δήμη. Αυτοί που γλύφανε Και να είναι δίμοι τώρα Αυτούς που κόλακευαν Φανταστείτε αποθημένα που είχαν Εκείνοι που καταφυλούσαν τα χέρια του Αυτοί τον τραβούσαν από την εκκλησία έξω Από το άσυλο Και αυτός που χθε φυλούσε το χέρι σήμερα είναι εχθρό του Για ποιο λόγο γιατί ούτε χθε το φιλούσαμε ειλικρίνεια. Όταν δεν έχουμε αξίες πραγματικές και νοιαζόμαστε για τη δόξα και για τον πλούτον, τότε δεν υπάρχει δυνατότητα αληθινής σχέσεως. Υπάρχει φόβος, υπάρχει συμφέρον, υπάρχει κολακία, υπάρχει πονηριά. Και δεν μπορούν να υπάρχουν σχέσεις αληθινές. Και γιατί λέει, κι αυτός δεν φιλούσε χθες με ειλικρίνεια. Ήρθε λοιπόν ο καιρό και φανεόρθουκαν τα προσωπία, Αν θέλεις κάποιος να δει αν σε αγαπά, δεν το καταλάβει όταν έχεις κάποια θέση. Ή είσαι καλά, είσαι όρθιος, είσαι μέσα σε καλή κατάσταση. Όταν ξεπέσεις, όταν αμαρτήσεις, όταν εκτεθείς, τότε καταλαβαίνει. Ποιος αληθινά σε αγαπάει. Αλλιώς όλοι φορούμε τις μάσκες μας και τα προσωπιά μας. Και αγαπούμε αυτούς που ικανοποιούν τις προσδοκίες μας, τις φαντασίες μας και ένα μέτρο ηθικής και αξιών που έχουμε, στο οποίο χειρονόμαστε και καταξιονόμαστε. Αληθινή αγάπη υπάρχει όταν ανατραπούν όλα αυτά και εξακολουθούμε να τιμούμε το ανθρώπινο πρόσωπο. Ήρθε λοιπόν ο καιρό και φανερώθηκα τα προσωπία. Δεν καταφυλούσε χθε τα χέρια του και τον όμαζε Σωτήρα και Κυδεμόνα και Βριέτη. Δεν του έπλεκες άπειρα ενκόμια. Γιατί σήμερα τον κατηγορείς. Γιατί ήσουν χθε ήσουν ενκομιαστή και σήμερα είσαι κατηγορος. Χθε τον επενούσε και σήμερα τον κατηγορείς. Ποιο είναι ο λόγο τη μεταβολή, ποιο είναι ο λόγο τη αλλαγή. Γιατί ακριβώ, ποια είναι η σκέψη. Ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης του ανθρώπου που λατρεύει τη δόξα και τον πλούτο και το συμφέρον του δεν τιμά τους ανθρώπους κατά την υπαρξιακή του αξία ως εικόνες Θεού αλλά κατά τα μέτρα τους που μπορούν να προσμετρηθούν οικονομικά μεγέθη Είμαι μεγέθη αρετής αν θέλετε, Είμαι μεγέθη ηθικής αγαπούμε και τιμούμε αυτόν που είναι πλούσιος ή που είναι ηθικός, που στα μάτια μας ικανοποιεί αυτές τι αξίες αυτό τι σημαίνει ότι δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν τιμούμε τον άλλο γιατί είναι ένα κομμάτι του Θεού. Τον τιμούμε στον βαθμό που ικανοποιείται την αξιοπρέπειά μας. Που έχουμε στο μυαλό μας. Στην ουσία τον εγωισμό μας. Γιατί τι πιστεύουμε. Ότι εμείς επειδή είμαστε ηθικοί και είμαστε σωστοί και αυτό μας προστατεύει και αυτό μας διασφαλίζει οποιοδήποτε δεν είναι τέτοιο προσβάλλει αυτό το μέτρο της ηθικής με το οποίο είμαστε ταυτισμένοι. Μόνο ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο μέτρο της ηθικής του μπορεί να αγαπήσει τον αμαρτωλό. Αν πιστεύουμε στην ηθική μας δεν αγαπούμε τον αμαρτωλό. Αν ξέρουμε τα χάλια μας μπορούμε να αγαπούμε τον αμαρτωλό. Γιατί ξεκαθαρίσαμε ότι η τιμή μα και η αξία μας δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός, η χάρις Του. Λοιπόν, εάν έχουμε αξιολογήσει τη ζωή μας έτσι, αξιολογούμε διαφορετικά και τους ανθρώπους. Αν αξιολογούμε τη ζωή μας ότι η περιουσία μας είναι ο Χριστός, τότε ότι όλοι έχουν αξία. Αν αξιολογούμε ότι η περιουσία μας είναι η ηθική μας, έξω από το Χριστό, η αξιοπρέπειά μας, τότε αξιολογούμε διαφορετικά και τους ανθρώπους. Τότε συγχωρίζουμε σε καλούς και κακούς. Αν κάποιο κατηγορεί τον κόσμο ότι βρίσκεται στο κακόν, στην αμαρτία, και μόνο αυτό βλέπει... και δεν μπορεί μέσα από αυτό να διακρίνει και να τιμήσει τον ανθρώπινο πρόσωπο... τις δυνατότητες και την αξία που έχει... τότε αυτός ο άνθρωπος δεν ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Δεν βλέπει εν Χριστώ τους ανθρώπους. Τα βλέπει, τους βλέπει με ένα μέτρο δικής του ηθικής. Με τα μυαλά του, με την καρδιά του, με τον ψυχισμό του. Κατάνθρωπο δηλαδή. Όταν βλέπουμε κατάνθρωπο τα πράγματα έχουν όρια οι κρίσει μας και η ηθική μας αν τα βλέπουμε εν Χριστώ δεν έχουν όρια δίνουν ελπίδες σε όλους γιατί λέει παρακάτω Άγιος Χρυσόστομος δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο λέει είμαι λέει. δεν θέλω να σωθούν λίγοι όλοι θέλουν να σωθούν λέει. δεν θέλω να σωθούν λίγοι όλοι λέει Μάγιο Άγιε εσύ τόσο άγιο. δέχεσαι και εγκληματίες σε προσβάλλει αυτό, εσύ είσαι Άγιος. Αυτό είναι το μέτρο. Όταν όμως λες δεν είμαι Άγιος και ότι μου δίνει ο Θεός είναι, δικό Του είναι και αυτό λατρεύω, τότε αποκτάς καρδιά συμπάσχουσα που δεν σε διαφέρει αν είναι Άγιος ή αμαρτωλός. Θέλεις να σωθούν. Όλοι. Αυτό είναι το μέτρο του ανθρώπου που έχει την ηθική, όχι τη δική του, αλλά τη χάρη του Θεού. Εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος, αλλά κι αν, κι αν και επιβουλευόμουν από αυτόν έγινα προστάτης, εννοεί τον ευτρόπιο. Έπαθα άπειρα κακά και δεν τα ανταπέδωσα, γιατί μιμούμαι τον δικό μου Κύριο, ο οποίος επάνω στο έλεγε, συγχώρησέ τους. Και τα λέω αυτά για να μην διαφθήρεστε από την υποψία των πονηρών. Πόσες μεταβολές έχουν γίνει από τότε που έγινε επίσκοπος της πόλης, και κανεί δεν τη Και όταν λέω κανεί, δεν κατηγορώ όλου. Γιατί δεν είναι δυνατό η γη αυτή γόνιμη που δέχτηκε σπέρματα να μην βγάλει στάχια Εγώ, να αυτό το λέω εδώ. Εγώ όμω είμαι αχόρταγο. Δεν θέλω να σωθούν λίγοι, αλλά όλοι. Και αν ακόμη ένα απομείνει χαμένο, εγώ χάνομαι. Και θεωρώ σωστό να μιμούμε τον πειμένα εκείνον που είχε 99 πρόβατα και έτρεξε στο ένα το πλανημένο. Δέστε τι λέει. και αν ακόμη ένα απομείνει χαμένος, εγώ χάνομαι». Αυτή η κουβέντα είναι θεολογικότατη. Αυτό είναι το ίδιο της Εκκλησίας. και αν ακόμη ένας απομείνει χαμένος, εγώ χάνομαι». Δέστε κουβέντα τι λέει. <coughs> μέχρι πότε τα χρήματα, μέχρι πότε ο άργυρος, μέχρι πότε το κρασί που χύνεται, μέχρι πότε οι κολακίες των υπηρετών, μέχρι πότε τα στεφανομένα με φύλλα ποτήρια, μέχρι πότε τα συμπόσια, τα σατανικά, τα γεμάτα από διαβολική ενέργεια και δίνει και μετά την διάσταση όλων αυτών των πραγμάτων. Λέει, δεν ξέρεις πως η παρούσα ζωή είναι ένα ταξίδι. Μήπως είσαι πολιτή, Ο Διπόρος είσαι. Κατάλαβε τι είπα. Δεν είσαι πολίτης, αλλά διαβάτης είσαι και ο Διπόρος. Μην πεις έχω αυτή την πόλη και έχω την άλλη. Δεν έχει κανεί πόλη. Αυτή είναι η χώρα μα. Των χριστιανών. Δεν έχουμε πόλη. Δεν έχουμε χώρα. Δεν έχουμε σπίτι. Δεν είμαι θαπολίτε ή με Έχουμε το ήθο του διπόρου. Εμείς όλοι είμαστε τόσο γαντζόμενοι από τα πράγματα και τα πιο μικρά πράγματα. Μην πει. Ναι. Η πόλη είναι επάνω. Τα παρόντα είναι δρόμος. Βαδίζουμε λοιπόν κάθε μέρα. Όσο η φύση πρόθυμα. Αυτό ο λόγο. Που έχει θέσει την αναφορά στον Χριστό, αλλά και την πραγματική διάσταση τη ζωή μα, τη μνήμη δηλαδή του θανάτου, είναι η μεγαλύτερη ανατροπή. Είναι η μεγαλύτερη αναρχία αυτό το πράγμα. Τέτοιου είδου αναρχία που γεννά συμπάθεια προ όλου. Δεν γεννά έχθρα, δεν γεννά επίθεση, γεννά διάθεση συμφιλίωση και τα παρόντε είναι δρόμο. Βαδίζουμε λοιπόν κάθε μέρα. Όσο ευφύ κατατίθεται πρόθυμα. Λοιπόν, έχει οικογένεια. Γιατί τρελαίνεσαι με τα πράγματα, με τα σπίτια και τα χρήματα. Γιατί δεν πιστεύει ότι είσαι ο διπόρο. Πιστεύει ότι είσαι πολίτης. Πιστεύει ότι δεν είναι η χώρα σου. Δεν είναι πτώση αυτό. Δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι σκλαβιά αυτό. Σε σημείο που να κλονίζονται οι σχέσει σου καθημερινά και να λε: Τι άντρα έχω, ανε πρόκοπο. Αδιάφορο. Τι γυναίκα έχω, Σπάταλη. Δεν κάνει κομμάτω σε τίποτα. Γιατί, ενδιαφέρεσαι που είναι Σπάταλη. Εδιαφέρεσαι που ο άντρα σου είναι ανεπρόκοπο. Άλλο πράγμα σε ενδιαφέρει. Άλλη αγωνία έχει. Αλλού είναι το πρόβλημα. Πιστεύει ότι εδώ είναι το τελικό, ο τελικό σου σκοπό και η τελική σου κατεύθυνση. Σε πιστεύεις ότι είσαι ο διπόρος Κάποιο στο δρόμο αποθηκεύει χρήματα. Κάποιο στον δρόμο κρύβει χρυσάφι μέσα στο χώμα. Όταν λοιπόν μπαίνει σε πανοδοχείο, πε μου στο λύζι στο πανοδοχείο. Πανδοχείο, λέει, είναι η ζωή μα. Είναι ξενοδοχείο. Θα φύγουμε. Λοιπόν, όταν παίρνει σε πανδοχείο, λέει, το στολίζει. Όχι, αλλά τρώγεις και πίνει και βιάζει να βγει έξω. Ε, α μην φύγουμε και γρήγορα, βέβαια. <laughs> πανδοχείο είναι η παρούσα ζωή. Μπήκαμε, διανύουμε την παρούσα ζωή. Α φροντίσουμε να βγούμε με καλή ελπίδα. Α μην αφήσουμε τίποτα εδώ, για να μην χάσουμε εκεί. Δε στη λέει, α μην αφήσουμε τίποτα εδώ, για να μην χάσουμε εκεί. Αφήνουμε εδώ όταν τα χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας μόνο. Έχω κεντρικά, φύλλα αυτά, αδιάφορα για τους άλλους. Όταν τα δίνεις στους άλλους όμως, τα παίρνεις εκεί. σε διασφαλίζουν και εκεί. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Ξέρετε, είναι θεωρητικό αυτό ίσως και πάρα πολύ να το κάνει ο άνθρωπος. Όμως α μετρήσει ο καθένας μας το μέτρο της πίστεώς του στον βαθμό μπορεί να αποδεσμευτεί από αυτά, έχει 500.000 ευρώ στην τράπεζα. Αν σου λέγανε αύριο είσαι έτοιμο να τα δώσει για αυτού που πονάνε και να ζήσει με μια μικρή σύνταξη που έχει ένα μισθό, θα το κάνουμε. Μα λε, είναι δικά μου. Κληρονομιά μου, δικά μου είναι. Πώ θα το κάνω αυτά. Εγώ είμαι καλό Χριστιανό, δεν απάντησε ποτέ τον άντρα μου. Μην μου τα πάρετε όμω αυτά, είναι δικά μου. Ποια πίστη έχουμε, παραμύθια. Δεν σου είπα να το κάνει, αλλά είσαι έτοιμο να το κάνει. Θα πονέσει να το κάνει. Είσαι ελεύθερο να το κάνει. Βέβαια, έχει παιδιά, κράτα για τα παιδιά σου. Είσαι έτοιμο να το κάνει όμω. Η καρδιά σου είναι ελεύθερη από, αυτή, από αυτά τα πράγματα. Έχει την έννοια τη κτητικότητα στο πραγμάτο. Δεν σε κατηγορεί κανεί, αλλά είναι ένα τρόπο να διαγνώσει την πίστη σου. Τι είδου τι έχει. Μα ανιστεύω και τι σημασία έχει. Κάνω και λάδωτα, τι σημασία έχει. Κοιμνώ κάθε εβδομάδα, τι σημασία έχει. Ποια είναι η πίστηση είναι το θέμα. Πού είναι η καρδιά σου στραμένη. Μα με αδικούν. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Η καρδιά σου που είναι στραμένη. Μα με προσβάλλανε. Πού είναι η καρδιά σου στραμένη. Μα πάτε, μου ξέρετε, τράβηκε στη ζωή μου. Πού είναι η καρδιά σου στραμένη. Κανεί δεν απαντά σε αυτό το ερώτημα. Στην εξομολόγηση όλοι στρέφόμαστε έτσι, έτσι, έτσι. Πού είναι η καρδιά σου. Τίποτα. Από εδώ, από εκεί κάνουμε σβούρε. Για να μην ακούσουμε αυτό το ερώτημα, το οποίο μα τρομάζει. Ότι δεν έχουμε πίστηση στον εμπιστοσύνη μα δεν είναι και αλλού είναι και φτιάξαμε ένα χριστιανισμό έτσι, που να αναφέρεται στα γύρω γύρω ποτέ στο στόχο δεν απαντάει ποτέ Ένα χριστιανισμό ψυχολογικού επιπέδου δηλαδή συμπεριφοράς που θα μας επιβεβαιώσει γιατί είμαστε σπουδαίοι καλοί άνθρωποι τίμοι έτοιμοι και αν υπάρχει και παράδειγμα σίγουρα θα σωθούμε <και> λέει λοιπόν όταν μπει στο πανδοχείο τι λέγεις το παιδί Πρόσεχε πού βάζεις τα πράγματα Μήπω αφήσεις κάτι εδώ Για να μην χαθεί κάτι Ούτε μικρό ούτε ασήμαντο Για να τα επιστρέψουμε όλα στο σπίτι Έτσι και εμείς την παρούσα ζωή Ας βλέπουμε σαν παδοχείο τη ζωή Και ας μην εγκαταλείψουμε τίποτα Εδώ στο παδοχείο Αλλά ας τα επιστρέψουμε όλα στη Μητρόπολη Όχι στη Βογατσικού <laughs> Είστε διαβάτης και ο διπόρος Ή καλύτερα και πιο ασήμαντο θα σου το πω. Ο διαβάτη λέει, ξέρει το πότε μπαίνει στο πανδοχείο και πότε βγαίνει, γιατί είναι κύριο του πότε θα βγει, όπω και του πότε θα μπει. Εγώ όμω, όταν μπαίνω στο πανδοχείο, δηλαδή στην παρούσα σου δεν ξέρω πότε βγαίνω. Και, και μερικέ φορέ ετοιμάζω τροφέ για πολύ καιρό, και ο κύριο αμέσω με καλεί. Αν εκείνα που ετοίμασε, ποιο θα τα πάρει, αυτή τη νύχτα παίρνει την ψυχή σου. Αυτό βεβαίω, αυτά που υπόθηκαν ακούγονται ακραία. Όμως δεν ενδιαφερόμαστε να τα ταιρίσουμε κατά γράμμα ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα ίσως μέσα μας που να αλλοιωθεί ή δυνατόν η καθημερινή μας πράξη στο ελάχιστο για να έχουμε ανάπαυση. Θέλετε να ρωτήσετε. Έχουμε συνηθήσει να λέμε ότι το ψάρι προμάει το κεφάλαιο. Εδώ έχει πιο άγχος. Το πρόσφυμα μας πρέπει ότι Παρόλο που αυτό ήταν η κεφαλή τη Εκκλησία τότε, το οποίο ότι δεν είχε αποτελέσματα στη διάρκεια. Τι μπορούμε να πούμε όταν δεν υπάρχει πραγματικά κεφαλή στην σε σύγκριση με τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος ήταν. Πάντα... <Συσπίστη> Εσεί τι πιστεύετε, Το χέρι, το πόδι, το κεφαλή τι είστε. Κάτι <Συσπίστη> πολλά <Συσπίστη> <Συσπίστη> <Συσπίστη> φτιάξτε αυτό που είστε νομίζω όλα αυτά αν τα συντοποιήσουμε ο καθένα σα κάνει τη δική του ευθύνη που το αναλογεί έτσι δεν είναι και είναι από προσανατολισμός το να λέω ότι το χέρι δεν είναι εντάξει ενώ εγώ είμαι πόδι το κεφάλι δεν είναι εντάξει ενώ έχουμε χέρι δούμε το χέρι μας αυτό να φροντίσουμε αυτή είναι η ευθύνη μας τη του και Εκφράζει τον πόνο της καρδιάς του ανθρώπινα νομίζω ότι όταν λέμε κάποιος αχωνήσετα δεν σημαίνει ότι δεν έχει ανθρώπινε αδυναμίες και θα πούμε το λογισμό μα στον Θεό. Θα πούμε τον πόνο μα. Θα βγάλουμε την καρδιά μα. Δεν θα υποκριθούμε πράγματα που δεν νιώθουμε. Θα πω το λογισμό μου στον Θεό. Θα ζητήσω το ελλείο του. Και αυτό, σύμφωνα με τη διάθεση τη καρδιά μου, θα μου δείξει τον δρόμο. Μην φτιάχνουμε παραμυθάκια με ήρωε αγίου, λε και δεν είναι άνθρωποι. Και ευτυχώ που ήταν τέτοιο ο Ιώβ για να πούμε ότι και εμεί δικαιούμε να πούμε το λογισμό μα στον Θεό. Να εκφράσουμε το παραπονό μα, αλλά να ακούσουμε τον Θεό, όχι μόνο τον εαυτό μα. Έχουμε μια ψευδέστηση ότι ο ενάρετο άνθρωπο είναι ένα τέλειο άνθρωπο, ένα υπεράνθρωπος, που δεν έχει πτώσει, που δεν έχει αδυναμίε, που δεν έχει μελαχολίε, που δεν έχει καταθλίψεις. Όλα τα έχουμε. Άνθρωποι είμαστε και ευτυχώ είμαστε τέτοιοι. Και έτσι θα πάμε στον Θεό. Δεν μπορώ να είμαι μελαχολικό και να τον παίζω χασουχαρούμενο. Οπότε θα με χάλια και θα αποδεχθώ και θα ανοίξω την καρδιά μου να δω τι θα μου πει για να βγάλω από την καταθλίψουλα μου. Το πρόβλημα είναι αν κλειστό στον εαυτό μου, στο πρόβλημά μου και ακούω μόνο τον λογισμό μου και δεν ακούω τον Θεό. Να να είναι το υπόδειγμα αυτό ακριβώς. Όσαν ξεχείτε ότι όταν γνωρίζω σαν χειρό, ποιο λέει. Πατέρας Λέω κι εγώ θα κάνει ερώτηση και δεν θα κάνει διαπίστωση. Τελικά η ερώτηση ήταν διαπίστωση. Είσαι μεγάλος Ιεραπόστολος. <laughs> λοιπόν, επειδή σας φάγαμε πολύ χρόνο, τρία λεπτά μόνο, θα διαβάσουμε κάτι που αναφέρεται στα Χριστούν και θα τα πούμε στις 12 του Γενάρη. Αναφέρεται και εδώ, είναι πολύ σημαντικό. Ενώ είπαμε όλα αυτά, να δούμε και πώς μας πλησιάζει ο Θεός. Ποιο είναι το ήθος του, αν θέλετε. Ποιο είναι το πνεύμα του Θεού. Λέει, αλλά όμω. Είπαμε την κατάντια μα, έτσι. Αυτή η προηγούμενη ήταν η κατάντια μα. Να δούμε πώ προσεγγίζει την κατάντια μα ο Θεό. Λέμε τώρα, κόπο, τι, είπαμε, όλοι τέτοιοι είμαστε και αστυνοχωριόμαστε. Δεν υπάρχει στενοχώρια. Χαράεται αν όταν να βλέπουμε τα λάθη μα. Όταν πα στο γιατρό, το σημαντικό το βήμα είναι να γίνει σωστή διάγνωση. Δεν είναι ένα, όταν δεν ξέρει τι έχει το πρόβλημα και νομίζει ότι είσαι καλά. Όταν γίνει η διάγνωση, κοντά και στη θεραπεία. Λοιπόν, αν καταλάβουμε τα χάλια μας πριν να χαιρόμαστε όταν μάλιστα στον κοσμικό γιατρό χαίρεσε πόσο μάλλον των ιατρών ο οποίο δεν υπάρχει το ασθένη για τον Θεό όλα μπορεί τα θεραπεύσεις Λοιπόν αν από αυτά όλα που υπόθηκαν δούμε τον εαυτό μας να είναι σε κακή κατάσταση να χαιρόμαστε γιατί βρέθηκε το πρόβλημα και η θεραπεία είναι εξασφαλισμένη γιατί δεν έχει δυσκολία ο ιατρός αυτός όπως οι άνθρωποι δηλαδή την διαθνώση θα την κάνουμε εμείς και την θεραπεία ο κάπως έτσι <clears throat> αλλά όμω όπως έλεγα προηγουμένως ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμισε πόρνη πόρνη επεθήμισε ο Θεός ναι πόρνη ενώ τη δική μας φύση πόρνη επιθυμούσε ο Θεός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 Και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη και γιατί για να γίνει νυμφίος. Τι κάνει δεν στέλνει σ' αυτήν κανένα δούλο δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη δεν στέλνει αρχάγγελο δεν στέλνει τα χερουβήμ δεν στέλνει τα σεραφίμ, αλλά έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα μη θεωρεί τον σωματικόν ξεχώρισε τα νοήματα από τι λέξει.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 Μεγαλώνει σιγά σιγά και συναναστρέφεται με του ανθρώπου. Όμω τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονε. Και τι κάνει, την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε. Καλή μάγου. Τι φοβάστε, δεν είμαι κριτή, αλλά ιατρός. Δεν ήλθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Καλή αμέσω μάγου. Πόπο, καινούργια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχέ αμέσω είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτινη αυτός που βαστάζει την οικουμένη και είναι στα σπάρχανα αυτός που φροντίζει για όλα Είναι εξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα το Θεός και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσω. Έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστή. Έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος Έρχεται η χαναναία και απολαμβάνει την φιλανθρωπία του Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δέστε Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα αλλά να συγχωρέσει τα παράνομα σφάλματα και τι κάνει την παίρνει και την αραβωνιάζεται και τι δίνεις αυτή δαχτυλίδι ποιο το πνεύμα το Άγιο λέγει ο Παύλος εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί με εσάς είναι ο Θεός ο οποίος και μας φράγισε και μας έδωσε τον αραβόνα του πνεύματος πνεύμα δίνεις αυτή έπειτα λέγει δεν σε φύτεψα σε παράδεισο Απαντάει ναι και πως εξέπεσε από εκεί. Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. Φυτεύτηκε στον παράδεισο και σε έβαλε έξω. Να σε φυτεύσω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς, δεν τολμάει να με πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό. Σε βαστάζω μέσα μου, εγώ κύριος του ουρανού. Ο βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια. Η καλύτερα θα τον αφήσουν να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση. Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται. Σε φύτευσα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει εγώ είμαι η ρίζα, εσείς τα κλίματα. Και φύτευσε αυτή μέσα του. Και τι λοιπόν. Είμαι όμως αμαρτωλός λέγει και ακάθαρτος. Μη σε μέλη. Ιατρός είμαι. Ξέρω το δικό μου σκεύος. Ξέρω πως καταστράφηκε. Πύλινο ήταν πριν από αυτό και καταστράφηκε. Το πλάθο πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγέννησης και το παραδίνω στη φωτιά. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων να Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.